1. Και είδα όταν ήνιξε το αρνίον την πρώτη από τα σεπτά φραγίδας, το πρώτο από τα τέσσερα ζώα που ω λειτουργικά πνεύματα λαμβάνουν μέρος εις την εκτέλεση του θείου σχεδίου, το είκοσα να λέγει με φωνήν που ομοίαζε προς Βροντίν. Έλα. 2. Και είδα. Και ιδού. Ένα άλογον άσπρο και κίνος που εκάθιτο το παυτού είχε τόξον. Και του εδόθη στέφανος, Σύμβολον τη νίκη και τη βασιλεία του. Και ο καβαλάρη αυτό που εξοκόνιζε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, βγήκε αμέσω νικητή και θα εξοκολούθη να νικά μέχρι τέλου. 3. Και όταν το Αρνείον ήνιξε τη δευτέρα Σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερο ζώο να λέγει: Έλα να είδη. 4. Και βγήκε άλλο άλογο κοκκινοπών και ει εκείνον που εκάθιτο επ' αυτού και ξεπροσώπη τον πόλεμο. Εδώθη άδεια από τον Θεό να πάρει την ειρήνη από την υγείν και να σφαγούν μεταξύ τους οι άνθρωποι και προς τον σκοπό αυτών του εδώθη μάχηρα μεγάλη. 5. και όταν το αρνίον ήνιξε την τρίτη σφραγίδα ήκουσα το τρίτον ζώο να λέγει «Έλα να είδεις» και είδα και η δου, ενάλογον μαύρων και εκείνο που εκάθεται από αυτού την πείναν και τους λοιμούς και είχε ζυγαριάνει στο χέρι του. 6. Και ήκουσα σαν φωνή από το μέσο των τεσσάρων ζώων να λέγει... «Ένα κιλόν σίτου να υπερτιμηθεί λόγω της ελήψεως... ώστε να πωλείται ένα δινάριον... ...δηλαδή δύο περίπου χρυσά δραχμάς... ...και τρία κιλά κρυθαριού ένα δινάριον... ...και στο έλεον και τον ίνον μη φέρεις τέρησιν... Αλλά φυσέ τα αυτονότερα 7. και όταν το αρνείον ίνιξε την τετάρτη σφραγίδα... Ήκουσα τη φωνή του τετάρτου ζώου να λέγει «Έλα να είδεις». Οκτώ. Και είδα. Και ειδού ένα άλογον κίτρινον και εκείνο που εκάθε το επ' αυτού, εξεπροσώπητας μολυσματικάς ασθενίας και επιδημίας και είχε νόνομα ο θάνατος. Και ακολουθούσε μαζί του ο Άδης, για να παραλαμβάνει τας ψυχάς εκείνων που θα απέθαιναν. Και του εδόθη εξουσία επί του τετάρτου των κατοίκων της γης να τους φωνεύσει με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και να κατασπαραχθούν μερικοί από τα θηρία της γης. 9. Και όταν το αρνίον ήνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είχε γίνει εντομεταξύ διωγμός των χριστιανών επί της γης, κατά τον οποίον εμαρτύρησαν πολλοί και είδα κάτω από τον ουράνιο θυσιαστήριον, τας ψυχάς εκείνων που εις κάθε εποχήν είχαν σφαγή δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν την οποία παρέλαβαν από τον Χριστόν και την εκράτησαν στερεά. 10. Και φώναξαν με μεγάλην φωνήν και είπαν, Έω πότε, κύριε, που και κυρίαρχος, ο δεσπότη και κυρίαρχο, ο Άγιο και αληθινό, θα μακροθυμεί, και δεν θα κάνει κρίση και δεν θα ζητήσει εκδίκηση και τιμωρία, δια το αδικοχημένο αίμα μα από του κατοικούντε επί της γης». Ένδεκα. «Και δόθης τον 11. Και δόθη στον καθέναν του ενδυμασία λευκή, σύμβολον δόξη και μακαριοτητος και του ελέγχθη να αναπαυθούν ο λίγων χρόνων ακόμη, έω ότου συμπληρωθεί ο ορισμένο αριθμό των εκλεκτών από του συνδούλου των και αδελφούς των, που έμελον να φωνευθούν και να μαρτυρήσουν όπως εμαρτύρησαν και αυτοί. 12. Και είδα, όταν το αρνείο νύνξε την έκτην σφραγίδα, συνέβησαν θεομηνία και αναστατώσεις φυσικές μεγάλε που ετρώμαζαν τους επί ανθρώπους και σήμεναν όλα τις θεομηνίες και του σεισμούς που επρόκειτο να γίνουν καθ' όλας της και θα καταλήξουν στην καταστροφή που θα προηγηθεί της οριστικής καταλήσεως του κράτους του Αντιχρίστου. «Και έγινε σεισμός μεγάλος και ο ήλιος σκοτίστη, και έγινε μαύρος σαν σάκος τρίχινος και η σελήνη ολόκληρος εκοκκίνησε σαν το αίμα» «Δεκατρία και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την όπω όπως η σηκεί τα άγορα σίκα τη όταν σύγεται από μεγάλων άνεμων» «Δεκατέσσερα και ο ουρανός άπλωσε και χωρίστη σαν βιβλίο που θυπλώνεται και κάθε βουνόν και νήσος μετακινήθησαν από τα στέσει των» 15. Και οι βασιλείς τη Γη και οι μεγιστάνε, και οι ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού, και οι πλούσιοι και οι ισχυροί τη Γη, και κάθε δούλο και ελεύθερο, έκρυψαν του εαυτού των ει τα σπήλα και ει τα σπέτρα των βουνών. 16. Και έλεγαν ει τα βουνά και ει τα σπέτρας. Πέσατε πάνω μα, και κρύψατε μα από το φοβερό πρόσωπον εκείνου που κάθεται επί του θρόνου και από την οργή του Αρνίου. 17. Διότι ήλθεν ημέρα η μεγάλη, που θα εξπάσει η οργή του και πίωση μπορεί να σταθεί και να την αντικρίσει,